να προσλήψεις μόνιμο προσωπικό θέλετε δει, να σας πω, πω αναλυτικά ναι θα μου τα πείτε αναλυτικά yes. αλλά πριν προχωρήσετε μπορείτε να μου πείτε από πότε είχε να προσληφθεί προσωπικό στο νοσοκομείο γνωρίζετε φυσικά προσωπικό μπορεί. μόνιμο δεν έχει προσδειχθεί στο νοσοκομείο από το 2010. Ούτε ένας. Ούτε γιατροί, ούτε προσωπικό. Ούτε ένας. Από το 2010 λοιπόν, ούτε ένας. Ούτε ένας, όπως Άρα. σας το λέω. Από τις υπηρεσίες, τις αντίστοιχες το παίρνω, από απ το γραφείο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, Άρα. που δίνει τις ε, προκήρυξεις των γιατρών, και από το Γραφείο Προσωπικού και τις υπόλοιπες προκηρύξεις. Ωραία. Για να προχωρήσουμε λοιπόν α, αναλυτικά ε, σε σχέση με την πρόσληψη το, του μόνιμου προσωπικού πια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 21 ατόμων. Ναι. Για πέστε μας, που, σε ποιου τομεί. Έχουμε πέστε. λοιπόν τρεις θέσεις. Πι ε νοσηλευτική. Μία θέση πι ε φαρμακοποιού. Μία θέση ψ ε βοηθητικού προσωπικού με ειδικότητα βοηθό θανάμου. Έξι θέσει τάφ ε νοσηλευτική. Δύο θέσει τάφ ε ραδιολογία ακτι... ακτινολογία μία θέση ταφεύσιλων ιατρικών εργαστηρίων πέντε θέσεις δελτα βοηθών νοσηλευτικής δελτα εβ χειριστών ιατρικών συσκευών μία θέση και δελτα βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων μία θέση mm -hmm. τώρα για τους γιατρούς κάναμε πολύ σύντομες ενέργειες και οι διαδικασίε ολοκληρώθηκαν επίσης πολύ σύντομα mm -hmm. με πίεση και στο Υπουργείο Υγείας σε βαθμό που γίναμε έτσι και κουραστική πάντων. Ε, κάναμε δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα τι διαδικασίε και από το Υπουργείο Υγεία αλλά και από τη Δεύτερη ΥΠΕ. το πιέσαμε και μα έδωσαν και θα βγουν στο διάρκεια αυτέ τι μέρε. Έναν ουρολόγο, μία γιατρό γενική ιατρική για το ΤΕΠ, έναν γιατρό με ειδικότητα γενική φυλουργική για το ΤΕΠ και μία γιατρό ε, παθολογική ογκολογία, η οποία και ω ογκολόγο θα προσφέρει αλλά θα αξιοποιηθεί και στι παθολογικέ ε, κλινικέ.